Μακάριωσαν οι Ρώσου και πορεύθεν βουλία Σεβών, και νοδώ αμαρτωλώνου και αίσθη, και επί καθέδρα λιμώνου και κάθισαν. Αλλιεν τον ώμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον όμο αυτού μελετήσει μέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας των εδάτων, ω καρπόν καρπών αυτού δώσεν καιρό αυτού. Και το φύλον αυτού ού καπορυήσετε και πάντα ως αν ποιή κατεβοδοθήσετε ούχου τους οι ασεβείς, ούχου τους, αλλιωσυχνούς ον εκρύπτει ο άνεμος προσώπου της γης. Δια τούτο ούκα να στήσονται εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων. Οτι γινός και Κύριος σοδων δικαίων και οδός ασεβόν απολύτε. Οι νετοί εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν επί το αυτό κατά το Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να θυμό των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ορανείς εκγελάσεται Αυτούς και ο Κύριος εκμεκτηρεί Αυτούς. Τότε λαλήσει προς Αυτούς εν οργεί Αυτού και εν το θυμό Αυτού ταράξει Αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλέψει επ' Αυτού, επησιώνω όρος το Άγιον Αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, «Η εγώ σήμερον γηγένει κάσαι, αίτησε παρεμού και δώσως η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδερά ως κεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νύν είναιτε, παιδεύθετε πάντες οι την γη. Δουλεύσετε το κυρίον φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμου. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε ε όταν εκαφθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντε υπεπιθότε από αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντέ μου. Πολλοί επανίστανται πεμέ, πολύ Πολλοί λέγουν ψυχή μου, Ού και έστησαν αυτό εν το Θεό αυτού. Συρε, κύριε, αντιλήπτωρμοι, δόξα μου και υψών του κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύριανε και έκραξα, Και επίκουσέ με εξόρου αγίου αυτού εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψε τέναν. Ού φοβοι θίες σου μου από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθαμένον μοι. Ανάστε, Κύριε, σώσα μου ο μου, ότι εσύ επάνταξας πάντα στου εχθρένοντας μου, ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας, το Κυρίο η και επί των λαών σου εγλογία σου. Δόξα, Πατρί και Υιώ και Υιώ πνεύμα, δικενήν και αίγες τους Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ευθέω. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ευθέω. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ευθέω. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα, Πατρί και Ιώκη, Ιωπνεύμα, τη κενήν και Αίγυπτο αιώνε των αιώνων αμήν. Εν το επικαλύστιμη, Σύχουσά μου, Θεό τη δικαιοσύνη μου, ενθλίψη πλατινάσμε. Εκτήρισόμου και μου. Ή ανθρώπων, έω πότε είναι <Γυνατή> τι αγαπάτε ματιότητα και ζητείτε ψεύδο, και γνώτε ότι θαυμάστο ο κύριο των όσων αυτού, Κύριος, σ' ακούσετε τέμου ενδοκεκραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αν λέγεται καρδίες ημών επί τη σκήτη ημών Θύσετε θυσία δικαιοσύνη και ελπίσετε και κύριο. Πολύ λέγουση, τι δείξει τα αγαθά, εσημειώθεθουμε αν στο φω του προσώπου σου κύριε, έδωκος εφροσύνην εις την καρδία μου. Από καρπού του ίνου και ελαίου αυτον επληθύνθησαν, εν ειρήν επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδει κατώ κι εσάς με. Τα ρήματα με νότισε Κύριε εσύνες της κραυγής μου, πρόσχει στη φωνή της Δαιησεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεό μου, ότι προσέ προσεύξαμε Κύριε. Το πρωί εις ακούσεις μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψιμε ότι ουχή Θεό θέλουν ανομίαν ΣΥΗ. Ου παρική υπονιρευόμενο, ουδέ διαμενού η παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμεί σα πάντα στου εργαζομένου στην ανομίαν, απολύ πάντα στου γαλούντα το ψεύδος. Άνδρο αιμάτων και δόλειον δδελίσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με στον οίκον σου, προσκινήσω προ ναών άγιών σου φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεχα τον εχθρόν μου κατεύθυνων νόπιών σου την οδόν μου. Ότι και το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. τά ανεωγμένου ο λάρινξ αυτών, τες γλώσει αυτών εδωλειούσαν, κρίνουν αυτού ο Θεό. Αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθο των ασαιδιών αυτών έξωσαν αυτού, ότι παρεπίκραναν σε κύριε. Και εφρανθήσαν πάντε οι ελπίζοντε τη ΕΕ, η ΣΕΟ να και κατασκηνώσει ένα και καυχήσονται ενσύ πάντε οι αγαπώντε το όνομά σου. Ότι σύμβλογη είσαι δίκαιο, κύριε, ως όπλου ευδοκία σε στεφάνουσο Κύριε, μη το θυμό σου με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, ελέησον σων με κύριο τεσθενή Ιε με κύριο τεράχθη τα ωστά μου και η ψυχή με τεράχθη φόδρα. Και εσύ κύριε έω πότε, Επίστρεψον κύριε ρίσι την ψυχή μου, Σώσον με κιν το ελαίου σου. Ότι ο Κέστιν εν το θανάτω μνημονεύον σου, Εν δε το άδει τίς εξομολογή σε εσύ? εν το στεναγμό μου, Λούσο καθεκάστε νύκτα την κλίνη μου, Εν μου την στρωμνή μου βρέξω. Ε από θυμό ο φθαρμός μου, επαλαιώθηνα εν πάση της μου. Από ώστε μου πάντες εργαζόμενη την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της λύσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξα του. Ε και ταραχθήσαν σφόδρα, πάντες εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχος. Δόξα Πατρί και Υώ και αγε peso, με την γυvaλ acronym quin Alleluia, Αλληλούι Αλληλούι αγε 81 theos, alleluia, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σωΐμ Θεός. Αλληλούι Αλληλούι σω κύριε λέει σω Κύριε λέει σω. Δόξα Πατρί και Υώ και αγε EPA, έ διοκόντων μη ποτέ βλέον την ψυχή μου, μη λιτρουμένου λυτρουμένου, μη δε Κύριο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστεινα δική εν χερσήν μου, η ανταπέδωκατες ανταποδιδούσαμε κακά, άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γη την ζωή μου, και την δόξαν μου ισχούν κατά σκηνό Ανάστηθη Κύριε σου υψώθητεν της πέρας των εχθρών σου, εξεγέρθητε, Κύριο Θεός μου, προστάγματι, ο ενετήλων, και συναγωγή λαών κυκλώσησε και υπέρ ταύτησης ύψων επίστρεψων. Κύριος κρινή λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επαιμή. Συντελεστεί το πονηρία ηρία μαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρού ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος του ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν πάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφαία αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ειτήμασε αυτό Και εν αυτό ειτήμασε σκέβη θανάτου, τα βένλια αυτού της σε εξεργάσωτος. Ειδού ο δίνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ον εργάσον. Επιστρέψει ο πόνος αυτού η σκεφαλήν αυτού, και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβύσατε. Εξομολογήσουμε το κυρίω κατά την δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, Ω θαυμαστόν το όνομά σουν πάση τη γη, ότι υπήρθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ νηπίων και θυλαζώντων, κατ' τηρτή σου ένον, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας, με λίγο σα. Τι αστην άνθρωπος ότι μη αυτού, ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτη αυτον, σε Αυτόν βραχήτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσες Αυτόν. Και σε Αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξε υπό κάτω των πονδών αυτού. Πρόβατα και βόα πάσας, έτηδε και τα κτίνη του πεδίου, τα παιδινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσας, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο θαυμαστόν το όνομά σου, εν πάση τη γη.